Αντόρνο, μήνυμα Μοράλια, μέρο πρώτο, αφορισμό 8, Μετάφραση, λεφτέρης αναγνώστου. Υπάρχει ένα διανοητικό έρω για το προσωπικό τη κουζίνα. Ο πειρασμό για του θεωρητικά ή καλλιτεχνικά εργαζόμενου να ελαφρύνουν τι πνευματικέ απαιτήσει από τον εαυτό του, να κατεβάσουν το επίπεδο, να υποκύψουν θεματικά και εκφραστικά, σε όλες εκείνες τις συνήθειες τις οποίες ο άγρυπνος μελετητής έχει απορρίψει. Αφού καμιά κατηγορία, μάλιστα δε ούτε καν η μόρφωση, δεν είναι πια δεσμευτικά δεδομένη στο διανοούμενο και χίλιες δυο απαιτήσει των ασχολιών του απειλούν τη συγκέντρωση, η προσπάθεια να παραγάγει κάτι λίγο ως πολύ ευσταθέ, γίνεται τόσο κοπιαστική που δύσκολα πια μπορεί κανεί να την καταβάλει. Η συμμορφωτική πίεση που βαραίνει κάθε παραγωγό μειώνει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσει από τον εαυτό του. Το κέντρο της πνευματικής αυτοπιθαρχίας ως τέτοιας βρίσκεται υπό διάλυση. Τα ταμπού που ρυθμίζουν την πνευματική στάθμη του ανθρώπου συχνά κατακαθισμένες εμπειρίες και μη αρθρωμένες γνώσει στρέφονται πάντοτε εναντίον των ίδιων παρορμήσεων τις οποίες έμαθε να καταδικάζει αλλά αυτές είναι τόσο ισχυρές που μόνο μια αδιαμφισβήτητη και ανεξέταστη αρχή μπορεί να τις αναστείλει. Ό,τι ισχύει για τη λιβιδινική ζωή, ισχύει εξίσου και για την πνευματική. Ο ζωγράφος ή ο συνθέτης που απαγορεύει στον εαυτό του ένα συνδυασμό χρωμάτων ή τη σύνθεση μιας συγχορδίας επειδή είναι κίτς, ο συγγραφέα, τον οποίο εκνευρίζουν μερικοί γλωσσικοί σχηματισμοί ως τετριμένοι ή σχολαστικοί, Αντιδρά με τόση σφοδρότητα εναντίον τους διότι μέσα στον ίδιο υπάρχουν στιβάδες που τον έλκουν προς τα εκεί. Η αποκήρυξη των κυρίαρχων πολιτιστικών τερατομορφιών προϋποθέτει ότι έχει κανείς επίσης αρκετό μερίδιο σε αυτές ώστε να εστάνετε αισθάνεται τρόποντινά να σπαρταρούν στα δάχτυλά του αλλά ότι ταυτόχρονα έχει αντλήσει δυνάμεις από αυτή τη συμμετοχή για να τι καταγγείλει. Αυτές οι δυνάμεις που εμφανίζονται ως ατομική αντίσταση δεν είναι παρόλα αυτά διόλου ατομικής και μόνο φύσεως. Η διανοητική συνείδηση στην οποία συγκεντρώνονται έχει ένα κοινωνικό στοιχείο, όπως ακριβώς και το ηθικό υπερεγό. Διαμορφώνεται βάση μιας παράστασης για τη σωστή κοινωνία και τους πολίτες τη. Μόλις αυτή η παράσταση χάσει την εναργία της, και ποιος θα μπορούσε ακόμη να επαφίεται σε αυτήν με τυφλή εμπιστοσύνη, η διανοητική ροπή προς τα κάτω χάνει τις αναστολές της και έρχονται στο φως όλες οι ακαθαρσίες που η βάρβαρη κουλτούρα άφησε πίσω της το άτομο, η ημιμόρφωση, η ατιμελισσία, η φορτικά αδέξια οικειότητα, η χοντροκοπιά. Αυτό εκλογικεύεται μάλιστα ως ανθρωπιά, ως θέληση να γίνει κανείς κατανοητός από άλλους ανθρώπους, ως υπευθυνότητα του έμπειρου περί τα του κόσμου. Όμως η θυσία της διανοητικής αυτοπιθαρχίας είναι υπερβολικά εύκολη για αυτόν που την κάνει, για να μπορέσει κανείς να πιστέψει πως είναι όντως θυσία. Χειροπιαστά παρατηρείται αυτό στους διανοούμενου όταν έχει αλλάξει η οικονομική του κατάσταση. Μόλις υποβάλλουν στον εαυτό του την πεποίθηση, ότι είναι αναγκασμένοι να κερδίζουν χρήματα μόνο από το γράψιμο και από τίποτε άλλο, περιχύνουν τον κόσμο με απορρίμματα, τα οποία είναι ως την τελευταία του λεπτομέρεια, ολόιδια με εκείνα που άλλοτε, ως καλοδιορισμένοι, είχαν προγράψει δρυμήτατα. Όπως ακριβώς εκείνοι οι εξόριστοι, που άλλοτε ήταν πλούσιοι, είναι συχνά με αγαλίαση τόσο τσιγκούνιδες στη χώρα υποδοχής, όσο θα προτιμούσαν πάντοτε να ήσαν και στη δική τους χώρα. Έτσι και οι πτωχευμένοι στο πνεύμα πορεύονται ενθουσιασμένοι στην κόλαση που έχει γίνει πια ο παράδεισο του. ein <Τολλοί> It's my Τορνο, Μήνυμα Μοραλία, Μέρος Πρώτο, Αφορισμός 305. Ο ισχυρισμός ότι ο Χίτλερ κατέστρεψε τη γερμανική κουλτούρα δεν είναι παρά ένα διαφημιστικό τέχνασμα εκείνων που θέλουν να την ανικοδομήσουν από τηλεφώνου καθισμένη στα γραφεία τους. Ό,τι από την τέχνη και τη σκέψη εξολόθρεψε ο Χίτλερ διήγε ήδη προπολού μια αποσχισμένη για απόκριφή ύπαρξη, τα τελευταία κρυσφύγετα της οποίας ξεσκώνησε ο φασισμός. Όποιος δεν συνέπρατε, ήταν αναγκασμένος να καταφύγει στην εσωτερική μετανάστευση χρόνια πριν από την εκρηκτική εκδήλωση του φασισμού. Το αργότερο με τη σταθεροποίηση του γερμανικού νομίσματος, που χρονικά συμπίπτει με το τέλος του εξπρεσιονισμού. Τότε ακριβώς η γερμανική κουλτούρα σταθεροποιήθηκε στο πνεύμα των βερολινέζικων εικονογραφημένων περιοδικών το οποίο πολύ λίγο υστερούσε έναντι εκείνου του πνεύματος της δύναμης μέσω της χαράς και των εθνικών αυτοκινητόδρομων καθώς και του τσαχπίνικου εκθεσιακού κλασικισμού των Ναζί. Η ευρύτερη γερμανική κουλτούρα, ιδιαίτερα στο πιο φιλελεύθερο τμήμα της διψούσε αφόρητα για το Χίτλερ τη. Και είναι άδικο να κατηγορεί κανεί του συντάκτε των εκδοτικών συγκροτημάτων Μόζε και Ουλστάιν, καθώ και του αναδιοργανωτέ τη εφημερίδα Frankfurter Zeitung για κεροσκοπισμού φρονήματος. Αυτοί ήσαν πάντα τέτοιοι. Και η γραμμή τη ελάχιστη αντίστασή του προ τα πνευματικά εμπορεύματα που οι ίδιοι παρήγαγαν, προεκτάθηκε ευθέω στη γραμμή τη ελάχιστη αντίσταση προ την πολιτική κυριαρχία. Ανάμεσα στι ιδεολογικέ μεθόδους τη οποία, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του ηγέτη, του Φίρερ Χίτλερ, η κατανοητότητα και από του πιο κουτού καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Αυτό οδήγησε σε μια μοιραία σύγχυση. Ο Χίτλερ εξολόθρευσε την κουλτούρα. Ο Χίτλερ εκδίωξε τον κύριο Λούντβιχ. Άρα, ο κύριο Λούντβικ είναι η κουλτούρα. Και είναι πράγματι. Μια ματιά στη λογοτεχνική παραγωγή εκείνο των που με την πειθαρχία και τον αυστηρό διαχωρισμό των ζωνών επιρροή κατόρθωσαν να αντιπροσωπεύσουν το γερμανικό πνεύμα, δείχνει τι άλλο έχει να περιμένει κανείς κατά τη χαρούμενη ανικοδόμηση. Την εισαγωγή των μεθόδων του Broadway στο Κουρφίρστερνταμ, που ήδη στη δεκαετία του 1920 δεν διέφερε από το πρώτο, παρά μόνο ως προς τα λιγότερα μέσα και όχι ως προς τους καλύτερους σκοπούς. Όποιο θέλει να εναντιωθεί στον πολιτιστικό φασισμό, πρέπει να αρχίσει με τη Βαϊμάρη, τι βόμβε πάνω στο Μοντεκάρλο και το χορό τη Ένωση Συντακτών. Ρώhe φωτιά ρουμίνε, πλούτκτροπφέ αλτεν Ρούμε, in den toten schreinen drunten in den grabgewölbe dacht ich mit seinen sechs kumpanen statt hier roh hinab, ab zu rauben rote furchtige rubine blut getropft alten rooms doch da sträuben sich die Haare! welche furcht pant sie am blutze Αντόρνο, μήνυμα μοράλια, μέρος τρίτο, αφορισμός 121. Με υποκριτική ευλάβεια, η πολιτιστική βιομηχανία διατείνεται ότι η γραμμή της είναι να ακολουθεί τους καταναλωτές. Προμηθεύοντα τους ό,τι επιθυμούν. Ενώ όμως επιμελώς απαγορεύει κάθε σκέψη για δική της αυτονομία και αναγορεύει τα θύματα της σε ως ο συγκαλυμμένος αυτεξούσιος χαρακτήρας της ξεπερνάει όλα τα έκτροπα της αυτόνομη τέχνης. Η πολιτιστική βιομηχανία δεν προσαρμόζεται τόσο στις αντιδράσεις των πελατών όσο κυρίως τις χαλκεύει. Τους προπονεί σε αυτές συμπεριφερόμενοι σαν να ήταν η ίδια πελάτης. Θα μπορούσε να υποπτευθεί κανεί ότι η όλη ρύθμιση στην οποία διαβεβαιώνει πως και αυτή υπακούει είναι ιδεολογία. Οι άνθρωποι επιδιώκουν τόσο περισσότερο να εξομοιωθούν προς τους άλλους και το όλον όσο περισσότερο αποβλέπουν μέσα από την υπερβολική ισότητα την ένορκη ομολογία της κοινωνικής ανυμπόρειας να συμμετάσχουν στην εξουσία και να εμποδίσουν την ισότητα. Η μουσική ακροάται για λογαριασμό του ακροατή. Και ο κινηματογράφος εφαρμόζει σε κλίμα τράστ το αειδιαστικό τέχνασμα των ενηλίκων που όταν πασάρουν κάτι στα παιδιά ορμούν πάνω τους με εκείνη τη γλώσσα την οποία θα τους τέργεζε να τη εκείνα και που παρουσιάζουν αυτό το συνήθως αμφίβολο δώρο με την έκφραση Εκείνη ακριβώ της υγράη χειρής ευρωσύνης την οποία θέλουν να προκαλέσουν. Η πολιτιστική βιομηχανία είναι κομμένη στα μέτρα της μιμητικής επαναστροφής, της χειραγώγησης της αποθυμμένης ορμής μίμησης. Μέθοδος της είναι να προλαμβάνει τη μίμηση του εαυτού της από τον θεατή ακροατή και να εμφανίζει ως ήδη προπάρχουσα τη συγκατάθεση που θέλει να επιτύχει. Η θέση της είναι ακόμη πιο ευνοϊκή εφόσον μέσα στο σταθερό σύστημα Μπορεί όντως να λογαριάζει με αυτή τη συγκατάθεση και μάλλον πρέπει να την επαναλαμβάνει τελετουργικά παρά να την παράγει πράγματα. Το προϊόν της δεν είναι διόλου ερέθισμα αλλά μοντέλο αντιδράσεων σε μη υπαρκτά κεντρίσματα. Γι' αυτό και στον κινηματογράφο προβάλλεται ο ενθουσιώδης τίτλος της μουσική «Η μωρή παιδιάστικη γλώσσα» «Η βλεφαρίζουσα λαϊκότητα» Ακόμη και μεγαλόσχημη εικόνα κοντινής λήψης του Σταρ φαίνεται να κραυγάζει τι ωραία. Με αυτή την τεχνική η πολιτιστική μηχανή στριμώγνει τόσο κολλητά τον θεατή ακροατή όσο και η μετοπικά κινηματογραφημένη ταχεία μαξοστοιχεία στην κορύφωση της αγωνίας. Ο τόνος της φωνής κάθε ταινίας όμως είναι εκείνο της μάγισσας που προσφέρει το φαγητό στους μικρούς τους οποίους θέλει να μαγέψει ή να κατασπαράξει. Μουρμουρίζοντα φρικαλέα «Καλή σου πίτσα, είναι νόστιμη. θα σου κάνει καλό, πολύ καλό». Στην τέχνη, αυτό το συνεχές πύρ τη κουζίνας, το εφήβρε ο Βάγνερ. Οι γλωσσικές οικειότητες και τα μουσικά καρικεύματα του οποίου προστίθενται συνεχώς σύμφωνα με τα δικά τους γούστα. Και ταυτόχρονα επέδειξε με την εξομολογητική μανία των μεγαλοφιών την όλη διαδικασία στη σκηνή του δακτυλιδίου. Ποιος όμως θα κόψει το κεφάλι του τέρατος τώρα που το ίδιο με τα ξανθά του μαλλιά κοίτα από καιρό κάτω από τη φλαμμουριά Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης